Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και ετις έντις ε, ζώη χαρισάμενος Χριστός Ανέστη. Τις Κυριακές που ακολουθούν την Ανάσταση του Κυρίου μας αναφερόμαστε σε γεγονότα που μαρτυρούν το γεγονός της Αναστάσεως και το πρώτο γεγονός είναι η ψηλάφιση του Κυρίου μας από τον Θωμά Στην ημινολογία της Εκκλησίας μας η απιστία του Θωμά λέγεται καλή απιστία Λέγεται καλή απιστία γιατί οδηγεί στην επίγνωση ο Θωμάς ήθελε να έχει προσωπική πείραν της Αναστάσεως του Κυρίου μας δηλαδή ήθελε να έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό αυτή του η διάθεση είναι έντιμη αυτή η διάθεση του είναι νόμιμη αυτή η διάθεση του είναι απαρέτητη, όπως λέει και κάποιος πατέρας Είμαστε παιδιά και όχι εγγόνια του Θεού Άρα δεν ζούμε Τη σχέση μας με τον Θεό Με δανική εμπειρία Αλλά η εμπειρία των άλλων είναι πρόκληση Να έχουμε προσωπική εμπειρία Με τον Θεό Και αυτό που ο Θωμάς είχε ω Ανάγκη να έχει σχέση με τον Θεό Να ψηλαφίσει Το γεγονός της Αναστάσεως Και να έχει ο ίδιος ίδιαν πήρα Αυτό είναι νόμιμο Όσο απομακρυνόμαστε από την προσωπική εμπειρία και στηρίζεται η πίστη μας σε μαρτυρίες αλυσιδωτές άλλων ανθρώπων και άλλων εποχών χάνεται η ζωντάνια της πίστης. Και ο Θωμάς, λοιπόν, θέλει σχέση πραγματική με τον Θεό ούτως ώστε αυτό που θα μαρτυρήσει αργότερα ως Απόστολος να μην είναι υπόθεση αλλά να είναι βεβαιότητά του. Αυτή, λοιπόν, η απιστία του Θωμά Λέγεται καλή απιστία γιατί οδηγεί στην επίγνωση. <coughs> αυτό που ελέγχει ο Κύριος μας δεν είναι η διάθεση του αυτή αλλά ο τρόπος που επέλεξε να συναντηθεί με τον Κύριο που επέλεξε το χαμηλότερο επίπεδο των αισθήσεων να ψηλαφίσει τον Κύριο και δεν μπορούσε και δεν ζήτησε να συναντήσει τον Κύριο με έναν άλλον τρόπο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μακάρεμιδώντας και που σημαίνει τι δεν βλέπω αλλά πιστεύω γιατί έχω ένα άλλο κριτηριοπίστεως που είναι ο λόγος του Θεού που είναι το φως του Θεού που είναι η αγάπη του Θεού Δεν είναι ανάγκη να ψηλαφίσω κάτι για να το δεχθώ μόνο Η πίστη όμως που είναι η βάση της πράξης μας έχει κάποιες προϋποθέσεις όσο ο άνθρωπος χάνει την πίστη προσπαθεί να δικαιολογήσει την χρησιμότητα της Εκκλησίας βρίσκονται κάποιου άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον πνευματικό λόγο της και το λόγο του Κύριου μας και υπάρχει ο κίνδυνο να ακολουθούμε τον Χριστό γιατί κάνει ορό κήρυγμα έχει ορό λόγο, για την αγάπη να μην ακολουθούμε τον Κύριο για αυτόν τον ίδιο αλλά από λόγους και η θρησκεία και η εκκλησία μπορεί να γίνει θεωρία μπορεί να γίνει ιδέα μάλιστα ωραία ιδέα για να δικαιολογούμε την παρουσία μας στον εκκλησιαστικό χώρο και όχι γιατί έχουμε πίστη με τον Θεό έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό ή αναζητούμε τον Θεό αλλά αυτή η πίστη προϋποθέτει την καθαρότητα της καρδιάς. Μακάρι η καθαρή καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται. δεν είναι ο λόγος αυτός. Υπάρχει στον άνθρωπο η φυσική γνώση που εάν δεν προσβληθεί από την φιλιδονία μπορεί να οδηγήσει στην πίστη. Αλλά η πνευματική γνώση ακολουθεί την πίστη. Η φυσική γνώση οδηγεί στην πίστη εάν είναι ο άνθρωπος καθαρός στην καρδία αν δεν έχει προσβάλει την διάκριση την φυσική που έχει περί καλού και κακού με την φιλιδονία του, δηλαδή με τα πάθη του αν δεν προσβάλλει αυτή την φυσική γνώση που έχει ο άνθρωπος να διακρίνει το καλό και το κακό οδηγεί στην πίστη και τη πίστεως της πρακτικής δηλαδή πίστεως ακολουθεί πνευματική γνώση αυτό έτσι να πάρουμε μία ιδέα την διαδρομή αυτή της πίστεως και ίσως άμα μας δοθεί ο χρόνος σήμερα να δούμε πως συνδυάζει ο Ισάκος Ήρως την πίστη με την ταπεινοφροσύνη και είναι πολύ ουσιαστικά αυτά τα πράγματα πριν όμως από όλα αυτά Θεωρήσαμε σημαντικό να καταπιαστούμε λίγο πάλι με τον Ιωάνντης Κλίμακος κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται και αυτό με την πίστη. Υπάρχει στον άνθρωπο μια φυσική κλίση σε κάθε άνθρωπο μια φυσική κλίση ένα χάρισμα προς μία κατάσταση ή μια φυσική αδυναμία προς μία κατάσταση. Ο αγώνας πνευματικός είναι να υπερβούμε αυτή τη φυσική κατάσταση και με τη δική μας ευθύνη το δικό μας αγώνα να λοιωθούμε και αυτό το λόγο λέει σε αυτό το κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης που το περιγράφει περί απραότητος και απλότητος λέει τα εξής δια τας αρετάς της πραότητος της απλότητος και της ακακίας τας σεσοφισμένας όχι τας φυσικάς λέει καθώς και δια την πονηρία όχι τα φυσικά που έχει εκ του φυσικού το άνθρωπος μια τέτοια τάση γιατί κατά κάποιον τρόπο οι συνθήκες την οδήγησαν να έχει αυτή την τάση, το περιβάλλον του και πολλοί άλλοι παράγοντες δεν μιλάει γι' αυτό αλλά μιλάει για, την σεσοφισμέ... για τα σεσοφισμένα σαρετάς αυτά που... αυτές τις οποίες θεληματικά με τη με την συμμετοχή της προσωπικής του ελευθερίας ο άνθρωπος εξελίχθηκε σε αυτή την κατάσταση που όμως αυτά όλα όλη αυτή η άσκηση αν δεν έχει ως βάση της την πίστη δηλαδή την αναφορά προς το πρόσωπο του Χριστού και δεν είναι καρπός αυτής της αναφοράς και αυτής της σχέσεως είναι μια διαδικασία αυτοδικαίωσης. Αν θέλει δηλαδή ο άνθρωπος ξεκομμένα από αυτήν του την σχέση με τον Χριστόν, αγωνίζεται να γίνει καλύτερος αγωνίζεται να γίνει καλύτερος στο όνομα του εαυτού του και με αυτήν του την αρετή ή με αυτήν του την προσπάθει ή με αυτήν του την κατάκτηση προσπαθεί να αυτοδικαιωθεί να αυτοδοξαστεί Πράγμα το οποίο έχει τι παρενέργειές του στι σχέσει με του άλλου ανθρώπου. Αν είσαι εσύ δικαιωμένο και νιώθει έτσι από τον εαυτό σου, τότε έχει άλλο κριτήριο στην αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων. Πιο αυστηρό, πιο σκληρό. Δεν κατανοείς. Αν όμω αυτή η αρετή σου είναι καρπό σχέσεως, τότε κατανοεί ότι αυτό είναι καρπό αυτή τη σχέση δωρεά αυτή στη σχέση ως, και αντιλαμβάνει όλη η χαρά σου δεν είναι κατάχρηση της αρετής αλλά αυτή η σχέση και τότε γεννάται στην καρδία η ευαισθησία όπως για παράδειγμα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έμαθαν από μικρή εξαιτίας συνθικών περιβάλλοντος ή δικής τους ιδιορυθμίας να σχετίζονται με τους ανθρώπους και ζουν απομονωμένοι είναι σε μια κατάσταση που ακόμα δεν μπορούν τα πιο ελάχιστα πράγματα μοιραστούν να κοινωνικοποιήσουν με τον άλλον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται σφικτός, εσωστρεφής, κλειστός ο άνθρωπος όμως που έχει μάθει να ζει αυτή την έννοια της κοινωνίας της σχέσεως καταρχήν με τον Θεό, Εκ των πραγμάτων, είναι ένα άνθρωπο με την ισορροπημένη έννοια ανοιχτό μπορεί να εκκλησιαστικοποιήσει, δηλαδή να κάνει γεγονός σχέσει, να κοινωνικοποιήσει όλη του την ύπαρξη. Όχι με την έννοια τη εκμετάλλευση, αλλά με την έννοια τη προσωπική, τη ζωντανή σχέση με τον άλλον. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει εδώ ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμακο. Ε, δηλαδή, ε, αν υπάρχει ο χαρακτήρα του ανθρώπου, είναι έτσι, φυσικά να, να, να συμμαζεύεται ένα δεν είναι πολύ. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει το χαρακτήρα του ή να κάνει... Το να συμμαζεύεται, το, αυτό που είπαμε προηγουμένω, δεν έχει να κάνει τόσο με τη συμπεριφορά όσο με την ουσία των πραγμάτων. Γιατί πολλοί εξωστρεφεί άνθρωποι είναι τελείω εσωστρεφεί. Και πολλοί εσωστρεφείς φορονομικά είναι αληθινά εξωστρεφείς. Μιλούμε την ουσία των πραγμάτων, όχι με αυτό που φαίνεται. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Αλλάζει όμως η εσωτερική διάθεση να μπορώ να μοιράζομαι την ζωή μου με τον άλλο. Και αυτό είναι κυρίως καρπός σχέσης με τον Θεό. Ο αληθινός χριστιανός... Αυτός δηλαδή που έχει σχέση με τον Θεό Είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος Ο κατεξοχήν απλός φυσικός άνθρωπος Είναι ο κατεξοχήν ακομπλεξάριστος άνθρωπος Δηλαδή βλέπετε όλα πράγματα μια απλότητα και μια φυσικότητα Εδώ όμως από τη στιγμή που εμείς είμαστε δυσκολεμένοι Και συναντούμε το χριστιανισμό μας Να λειτουργεί με μια με μια αναπηρία Με μια δυσκολία να έχουμε το αυτονόητο μια απλή συμπεριφορά και σχέση δηλώνει πέρα από τον χαρακτήρα μας και μη υγιή πνευματική ζωή. Σαφώς κάποιος έχει τις παρενήλειες του από το περιβάλλον οικογένειά του. αυτό δεν λύνει όλο το πρόβλημα. Δείχνει και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή όλη μας η ιστορία μας περιβάλλει, δεν ακυρώνει και τη δική μας ευθύνη Δεν ακυρώνει τη δική μας αναζήτηση Δεν ακυρώνει το απλούστατο Να πω στο Θεό είμαι ένα ρεμάλ και με χάλια Αυτό είναι σχέση Δηλαδή Έχω εγώ χίλια δύο προβλήματα Είμαι σαλεμένος και ποιος δεν είναι σαλεμένος Υπάρχουν δύο επιλογές Είμαι σαλεμένος, είμαι χαμένος ε, Αχ τι φταίει τι γίνεται Εντάξει κράτω γιατί το για τον εαυτό σου Βλέπει τους εμετούς σου και λέει δόξα τον Θεό και, και να ασχολήσουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως και άλλη προηλύση. Ναι αυτό ο είδο ο χαμένος με τους εμετούς μου λέω στο Θεό αυτός είμαι. Ε λέει και πέφτω στα πόδια του. Αυτό είναι σχέση. Μου απαγορεύει κανείς να κάνω κάτι τέτοιο. με αποτρέπει κανείς να κάνω κάτι τέτοιο. Έτσι οικοδομείται σχέση. Αν όμως προσπαθώ και λέω δεν είμαι έτσι, είμαι και αλλιώς, για να το φτιάξω λίγο αυτό, για να το ωρεοποιήσω από εδώ, για να το διορθώσω πρώτα, να το συμμαζέψω λίγο. Προσπαθώ να αναλάβω τη ζωή με την φρόνησή μου, με τη σύνεσή μου. Αυτό δεν μπορεί να μου κοδομήσει σχέση. Αν πω όμως τον Θεό, είμαι χαμένος, είμαι σαλεμένος, δεν ξέρω που πάνε τα πέντε, ελέγχεσαι με Θεέ μου. Και κατατίθεμαι σε αυτόν όπως είμαι. Αυτό δεν δημιουργεί σχέση. Αυτό δεν είναι κοινωνία. Αυτό δεν είναι δυνατότητα κοινωνικοποίησης της μου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν όταν εθιστεί ο άνθρωπος σε αυτή την προσευχητική διάσταση μαθαίνει να διαλέγεται την ιστορία της ύπαρξής του όχι μόνο με τον εαυτό του αλλά με αυτόν πραγματικά τον ακούει και τον καταλαβαίνει τότε αρχίζει λίγο να ανοίγεται, να ξεπλοκάρει ο άνθρωπος και αρχίζει να αποκτά και μία, μία, μία άνεση και με τους άλλους ανθρώπους αλλά η δυσκολία μας είναι ότι ούτε στον Θεο τολμούμε να εκτεθούμε όπως είμαστε αλλά και εκεί βάζουμε τη μάσκα μας για να μας κάνει αποδεκτούς να δούμε λοιπόν Τι λέει ο Άγιος Η πραότης ποια είναι η πραότητα Και λέμε πάλι όχι την φυσική Που κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι Κάποιοι πιο ηφαίστεια Είναι πιο έντονοι Είναι ο χαρακτήρας τους Είναι η κληρονομικότητά του, Είναι το μεγάλωμά του, Κάτι είναι τέλος πάντων Δεν μιλούμε για αυτή την πραότητα ή για αυτή την οργή Η πραότης είναι μία αμετακίνητη αμετακινητη κατάσταση του νου που παραμένει ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις Ο άνθρωπος ε, δεν ταραχίεται. Ταραχή δεν σημαίνει μόνο μια αρνητική κατάσταση. Ο άλλος με περιφρονεί και επαναστατώ. Ταραχή Τα είναι και στην τιμή. Που στην τιμή ποια είναι η ταραχή; Η καινοδοξία, η ανησυχία, η ευχαρίστηση, η αυτοκανοποίηση. Η, α, η, αταραχή, η αταραξία λοιπόν, η αμετακίνητη κατάσταση του νου, καλείται πραώτης. Πραώτης σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Κάποιος μας προξενεί ταραχή. Και εγώ να προσεύχομαι για αυτόν ειλικρινώς είναι η πραώτης η πραώτης είναι βράχος επάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλώντας διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον κτύπουν η πραώτης είναι το στήριγμα της υπομονής η θύρα ή καλύτερα η καλύτερα μητέρα της αγάπης η προϋπόθεση της διακρίσεως ο πράως άνθρωπος αυτός που δεν ταράσεται έχει τη δυνατότητα να διακρίνει το καλό από το κακό. Αυτός που διαφυλάσει μια εσωτερική ησυχία. Που η εσωτερική ησυχία δεν είναι η συγκράτηση των εσωτερικών του δυνάμεων. Αλλά η εσωτερική ησυχία που είναι καρπός προσευχής σχέσεως με τον Θεό. Την ησυχία που νιώθει ο άνθρωπος που νιώθει ασφαλή στην αγάπη του Θεού. Η προϋπόθεσης λοιπόν της διακρίσεως, διότι όπως λέγει η Γραφή, διδάξει Κύριος Πραή οδούς αυτού, η πρόξενος της αφέσης των αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Κύριος λέγει, επιτίνα επιβλέψου να επιβλέψω, αλλη, ή επί των πράων και ησύχειων, Στις καρδιές των Πράων θα αναπάβεται ο Κύριος, ενώ η Ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Παρά ,τι σημαίνει επίσης το να μην ταράσουμε με από τα ευχάριστα, αλλούτε και από τα δυσάριστα. Λέει κάπου ο Άγιος Ιουλανός κάτι το οποίο δεν το κατανοούμε εύκολα. Όταν λέει τον επισκέφτηκε χάρη του Θεού και ήταν άπειρο ακόμα, χειρόταν πολύ. Και αυτή η χαρά του έδιωξε την χάρη. Χρειάζεται και στην χάρη και στην χαρά να έχουμε οικονομία, συγκράτηση και να κάνουμε και άσκηση. Γιατί η υπερβολική χαρά κρύβει την ικανοποίησή μας, κρύβει την καινοδοξία μας, κρύβει τον εγωισμό μας. Και χρειάζεται όλα ένα μέτρο. Και το μέτρο αυτό να είναι δείκτης αυτού του μέτρου η σχέση μας με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου, η πραής κληρονομή σου την γη μάλλον θα γίνουν κυρία αρχή της, ενώ οι οργίλοι και θυμώδης άνδρες θα εξοριστούν από τη γη τους. Και συνεχίζει τώρα να μας εισάγει στην απλότητα και στην πονηρία, να δούμε και στην ευθύτητα γιατί τα έχουμε λίγο μπερδέψει μέσα μας. Η πραΐα ψυχή είναι θρόνος της απλότητος. ενώ ο νους του οργύλου δημιουργό της πονηρίας. Η πραΐα ψυχή έχει ησυχία, δεν ενοχλείται, δεν απαιτεί, είναι ευχαριστημένη με αυτό που είναι αυτή η ψυχή, άρα δεν κάνει σχεδιασμούς, δεν κάνει σύνθετες σκέψεις οι σύνθετες σκέψεις που κάνουμε και οι σύνθετοι λογισμοί μαρτυρούν την ολιγοπιστία μας αν όχι την απιστία μας που προσπαθούμε τα πράγματα να οργανώσουμε έτσι για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα γιατί δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και ο άνθρωπος χάνει την πραότητα και η ησυχία του η πραία ψυχή λοιπόν είναι θρόνς απλότητος δεν κάνει σύνθετε σκέψει. έχει εμπιστοσύνη στην πόρα του Θεού και έχει επομένως απλότητα ενώ ο του οργίλου είναι αυτός που έχει θέλημα θέλει να κυριαρχήσει το θέλημα του έχει κάνει θεόν το θέλημα του και ξέρει ότι ο μόνος μπορεί να του υπηρετήσει καλύτερα είναι ο εαυτός του και όσο δεν εκπληρώνει οργίζεται και αυτή η οργή δημιουργεί την πονηρία η ήπια ψυχή θα δεχθεί μέσα της τους λόγους της σοφίας Εφόσον, λέει ο ψαλμός, οδηγήσει Κύριος πραείς εν κρίση Ο έντονος άνθρωπος ο οργύλος, δεν ακούει, δεν μπορεί να ακούσει Όχι μόνο τον Θεό, ούτε αυτό που του ομιλεί, τον άνθρωπο που είναι δίπλα του Ο ήσυχο άνθρωπος, η ήπια ψυχή και τον Θεό να ακούει και τον άνθρωπο που είναι δίπλα του Που μπορεί να είναι ο Θεός που του ομιλεί Γιατί τις περισσότερες φορές ο Θεός μα ομιλεί για τον ανθρώπον όχι κατά ανάγκη των Αγίων, μπορεί και των Αμαρτωλών, όχι κατά ανάγκη των Σοφών, ίσως και των Ασόφων. Και ομιλεί και μέσα από τους Αμαρτωλούς και τους Άσοφους και τους Μωρούς ο Θεός, αν έχουμε διάθεση να ακούσουμε. Αν έχουμε διάθεση να ακούσουμε το θέλημα του Θεού και να βγούμε από την αιμονή του δικού μας θέληματος. Η ευθεία ψυχή συζημίζει την ταπείνωση, ενώ η πονηρά είναι η πειρέτρια της υπερηφανίας. Οι ψυχές των Μπράουν θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, ενώ ο νους του θυμόδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Ο θυμόδης άνθρωπος γιατί θυμώνει, γιατί είναι οργήλος, γιατί έχει τη ότι αυτό που πιστεύει είναι σωστό. Και θεωρώ ότι είναι εμπελάστρο να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και είναι φαστερά, αφού αυτό είναι αλήθεια, τι το ψάχνουμε τώρα. μη με ταράσει, με ενοχλείς. αυτή είναι η αλήθεια. Είναι εγωισμός και η αιμονή του θελήματο. Μα η αλήθεια των καθένα μπορεί να είναι διαφορετική. Δεν χρειάζεται να έχουμε τι βεβαιότητέ μα. Ο Θεός με ένα διαφορετικό τρόπο μιλεί στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι τόσοι δρόμοι για τον Θεό, σου και ψυχέ των ανθρώπων. Η διαδικασία για τον Θεό είναι αυτή που φανταζόμαστε εμεί μόνο. Αν δεν είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι, με αυτή την έννοια, είμαι θα οργήλιοι άνθρωποι. Ο άνθρωπο που έχει φάει πολλά χαστούκια στη ζωή του και έχει διάθεση να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό, διαπιστώνει αυτό το πράγμα. Ότι αρχίζουν να καταρρύπτουν τι βεβαιότητέ του και να γίνεται ανοιχτό. Να μην ευνηδιάζεται με τίποτα. Και να ακούει την κάθε ψυχή. Να ακούει το κάθε περιστατικό με ένα άνοιγμα διαφορετικό. Και έχει πρότητα. Και έχει η ποιότητα. Δεν βιάζεται. Όταν όμω είμαστε άπειροι, αρχάριοι, άσοφοι, έχουμε τη σιγουριά για αυτό που πιστεύουμε και για μας και για τους άλλους, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στην οργή. Δέστε τι όμορφα που παρακάτω. Αυτός που θυμώνει λέει και αυτός που ηρωνεύεται στην μεταξύ του. Κι ήταν αδύνατο να βρεθεί ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου θα έβριστη η μανία και αν έρευνεις την ψυχή του δεύτερου θα την πονηρία Μπορεί να Πώς Πόσα ζευγάρια τρώγονται άλλος νευριάζει και άλλος νευριάζει άλλος νευριάζει και άλλος νευριάζεται Μπορεί να βγει άκρη. Τι είναι απλότης Δέστε τι είναι απλότητα Πω πω πω η απλώτης λέει είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Τι σημαίνει αυτό απίκυλη δεν έχει ποικιλία δεν έχει τρακούς λογισμού στο κεφάλι και φτιάχνει σενάρια από εδώ και φτιάχνει δέσσε από εδώ και δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Εντάξει Μπορεί να μας δικαιώσει ο λόγισμός Ότι ναι το ψάξαμε και είναι έτσι ακριβώς όπως το σκεφτήκαμε Και είναι έτσι αυτός Είναι έτσι αυτή Είναι έτσι η ζωή μου Αυτό πραγματικά έτσι συνέβη Και τι κέρδισαμε Ταράξαμε την ψυχή μας Είναι προτιμότερο Να είμαι θα αμαθείς Γιατί η γνώση μπορεί να μας οδηγήσει στην υπερηφάνεια Ενώ η αμάθεια και στην ταπείνωση αλλά και στην ησυχία και τι κερδίζουμε που τα μαθαίνουμε και τα καταλαβαίνουμε. Το θέμα δεν είναι να καταλάβουμε, το θέμα είναι να ζήσουμε, το θέμα δεν είναι να κατανοήσουμε, το θέμα είναι να σχετιστούμε, το θέμα δεν είναι να αποκτήσουμε εύστροφωνουν που αναλύει, αλλά καρδιά που ταπεινώνεται και αγαπά και πιστεύει. Πότε είμαστε αναπαυμένοι πραγματικά. Η ακακία είναι μια γλυκία και χαρούμενη ψυχή κατάσταση απειλαγμένη από τι νομίζετε. Δείτε η ακακία είναι μια ευχάριστη γλυκία, χαρούμενη ψυχή κατάσταση. Απειλαγμένη από κάθε ασφαλώς κακή λέξη, αλλά και, κακή σκέψη, αλλά και από κάτι άλλο που, που εμείς το περίφρουμε από υπόνοια. υπόνοια. Η υπόνοια είναι δαιμονική υποβολή. Που μπορεί να, έχει, να είναι και αλήθεια. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είμαι πού με πάει. Με οδηγεί σε αλήθεια εν τέλει. Η αλήθεια δεν είναι μια αντικειμενική γνώση περί τι συμβαίνει. Αλήθεια είναι να είμαι μέσα στη ζωή. Ή είμαι στη ζωή με αυτή τη γνώση. Ή οδηγούμε στον διχασμό. Δηλαδή, μου λέει κάποιος αυτό σου είπε αυτή την κουβέντα για σένα. Σκέφτηκε έτσι. Και προσπαθώ να το γνωρίσω, να μάθω την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό πράγμα. Αλήθεια σημαίνει να βρω τον τρόπο να ζήσω σύμφωνα με Αυτόν που είναι αλήθεια τον Θεών. Να ζήσω με αυτόν τον τρόπο της αγάπης, με τον αληθινόν τρόπο δηλαδή να ζήσω. Αυτή η αλήθεια θα μου στον αληθινόν τρόπο. Αν όχι είναι ψέμα. Είναι υπόνοια. Είναι δαιμονική ενέργεια. Και ο διάβολος δεν κάνει τίποτα άλλο. μπερδεύει αλήθειες με ψέματα και μας Για να στηρίξουμε τη ζωή μας τη συνέργεια μας στην την υπόνοια. ο άνθρωπος που έχει υπόνοιας δεν μπορεί να είναι άκακος δεν μας ωφελούσε τίποτα υπόνοιας μα κάποιος θα πει μα δεν προβλέπεις ότι θα γίνει και τι θα γίνει ή θα προβλέψεις και θα ταλαιπωρήσει; ή θα εμπιστευτείς την πρόνοια του Θεού μην τον μην τον ψάχνεις αφέσεις το Θεό και ο Θεός θα σε προστατεύσει θα σου το δείξει χωρίς κόπο θα σου εφανώσει αυτό που είναι να σου φανερώσει αν είναι χρήσιμο για να σε προστατεύσει χωρίς κόπο και δεν ταλαιπωρούμε θαμελογισμούς και υπόνοιες η υπόνοια λοιπόν εμποδίζει από την ακακία πόσες σχέσεις μας είναι δέσμιες και χμάλωτες και ταλαιπωρημένε από την υπόνοια και καθορίζονται από τις υπόνοιες μας και πόσο πιο όμορφο είναι έστω και ανθρώπινα να εγκρεμίσουν αυτές οι πόνοιες με μια τον λόγου με τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε λογισμούς η ζωή μας χάνει πολύ ομορφιά με τους λογισμούς της καχυποψίας, της υπόνοιας τη στιγμή μπορεί με απλότητα και με ευθύτητα να καταθέσουμε το λογισμό μας αλλά δεν μάθαμε ήδη με ευθύντα και να καταθέτουμε το λογισμό μας στον Θεό πως θα το κάνουμε στον συνάνθρωπό μας <και> καλή βέβαια και αξιοπακάριστη είναι η απλότης που έχουν μερικοί εκφύσεως αυτό που είπαμε και στην αρχή όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και ιδρώτες δέστε τι έκφραση χρησιμοποιείτε και με μετεγκεντρισμό της πονηράς φύσεως. Διότι η πρώτη είναι σκεπασμένη... και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη. Ενώ η Δευτέρα γίνεται πρόξενο της τελείας ταπεινοφροντίας και πραότητος. Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριον, Α τον πλησιάσουμε πως σαν διδάσκαλον που κάνει μάθημα απλός και απλάστος και απεικήλος και απονήρος και απεριέργος και αυτό το λέει και εδώ γι' αυτό θέλω να το συνδέσουμε ο Ισάκος Ήρως όταν μιλάει για την πίστη και τα ποινοφροσύνη για την ψυχική γνώση την βιολογική γνώση και την πνευματική γνώση. Και λέει αν δεν γίνουμε σαν τα μωρά, σαν το, δεν αποκτήσουμε το φρόνημα του νηπίου και του μικρού παιδιού και αν δεν ελευθερωθούμε από την ψυχική γνώση, δεν μπορούμε να συναντούσουμε και να γευτούμε την πνευματική γνώση και την πίστη. Αν λοιπόν πλησιάζουμε τον Θεό με διάθεση ελέγχου των κρυμάτων Του, και με έναν φιλοπερίεργον τρόπο να αναλύσουμε και να κρίνουμε και να ελέγξουμε τις ενέργειες του Θεού τότε δεν θα προσελκύσουμε εύκολα τον Κύριο επειδή αυτό είναι απλούς και ασύνθετος θέλει και οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες και δεν είναι δυνατόν να αντικρίζεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση αυτό δεν το έχουμε τονίσει καθόλου Ο Θεός δεν είναι μόνο αγαπή Είναι και απλότητα Ο Θεός είναι απλός Και ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό Δεν μπορεί να μην είναι απλός Αν δεν είναι απλός δεν έχει σχέση με τον Θεό πραγματική Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Και η απλότητα που είναι καρπός ή σταπεινόσιος Τι είναι πονηρός Ακούστε να δείτε Πονηρός σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις είναι η πονηριά, έκανε αυτό, σημαίνει εκείνο, είπε εκείνο, σημαίνει το άλλο αυτό σημαίνει έλλειψη απλότητος, σημαίνει πονηρία, σημαίνει απουσία ευθύτητος Όσες φορές μας παγιδεύει ο διάβολος καταστρέφοντας και την ψυχή μας και τις σχέσεις μας με αυτές τις ιδέες και πόσες φορές μας παρουσιάζει αληθοφανή πράγματα για να μπερδευτούμε. Επαναλλαγώνουμε πονηρός σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις, προβλέπει κάτι που τελικά είναι ψέμα και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια του είπε αυτό άρα σημαίνει αυτό είσαι σίγουρος ξέρουμε πως το είπε ο άλλος ξέρουμε τη διάθεση και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις φέρθηκε έτσι, κινήθηκε έτσι άρα αυτό σημαίνει, αυτό είναι πονηρία είδα ανθρώπου ευθύ που έμαθαν από τους πονηρούς να πονηρεύονται και θαύμασα πώ τόσο γρήγορα κατόρθωσε να χάσει το φυσικό του ιδίωμα και προτέρημα. Έχουμε την τάση όλοι, λίγο να μα βάλει λογισμό ένα. Λίγο άλλο χάλασε ό,τι φτιάξαμε. Εμεί τα... έχουμε την πτώση μα, την αμαρτία μα. Ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, κάνουμε προσευχή, γλυκένει η καρδιά μα, έχουμε ησυχία. Του και να βάζει λογισμό ο Του μια συνέχεια βάζει λογισμό. Και αμέσω γκρεμίζει το λέει απλότερη καρδιά μα. Να μην το επιτρέπουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αλήθεια. Ό,τι όσο αληθινά και αν αυτά, ξέρετε, αντικείμενα, κάπου μπορεί να είναι αλήθειες. Δεν είναι όμω αληθινά αν δεν θεραπεύω την καρδιά μου, αν δεν γεννούν αγάπη στην καρδιά μου, αν δεν ελευθερών την καρδιά μου, αν δεν δημιουργούν κακοίε στην καρδιά μου, αν δεν φέρουν ησυχία στην καρδιά μου. Εάν η γνώση σφυσεί, αυτό που είπαμε και προηγουμένω, του περισσότερου, θέτει ένα ερώτημα. Δεν το επιβάλλει ο Άγιος λέει, θέτει ένα ερώτημα. Σκέψου, μήπω το να είναι κάποιο ανίδιο και αμαθή, Φέρνει κάποια σχετική ταπείνωση Ήμως τελικά να είμαστε ανείδεοι Και αμαθήσει είναι και καλύτερα Ήμως βλάφτει πολύ εξυπνάδα Και η πολυγνώση Δεν το επιβάλλει Το λέει ρητορικά Για να μπούμε στο πνεύμα αυτό Απλού σημαίνει είναι, Ποιος είναι απλός Ζώων άλογων Αλλά και λογικών Άνθρωποι, ζώσα ύπαρξη δηλαδή που έχει λογική αλλά δεν έχει λογισμού. λογισμούς άλογων και λογικών που κάνει υπακοή και αποθέτει εντελώς το φορτί του στων οδηγών του το ήμερο ζώων δεν θα αντιμιλήσει σε εκείνο που το δένει ομοίως και η ευθεία ψυχή των ειδικών της προαιστώτα απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύσης της ψυχής όπως ακριβώς σε πλάστη. όχι μόνο αυτό αυτό αν το κρατήσουμε σήμερα αυτό που θα πει παρακάτω μια γραμμούλα είναι μπορεί να μας αλλάξει τα φώτα δέστε τι λέει απονείρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύση της ψυχής όπως ακριβώς σε πλάστη. Πού συνεργάζεται και συνομείτε εύκολα με όλου του ανθρώπου. Αυτό είναι απονείρευτο που συνεργάζεται και συνομίλει εύκολα με όλους τους ανθρώπους αυτο είναι απονειρευτο που μπορεί να κάνει μια με όλους που μπορεί να συνεργάζεται και να συνομιλεί εύκολα με όλου του ανθρώπου. Όποιο δεν μπορεί και έχει δυσκολία, Ε δεν είναι απονείρευτο. Ε δεν είναι απλός, Πώ θα το κάνουμε. Είναι ευαίσθητο, λέμε, δεν είναι ευαίσθητο, είναι εγωιστή. Αν δεν μπορεί να έχει άνεση και να συνεργάζεσαι με όλου με απλότητα και εύκολα, Κάποιο πρόβλημα έχει. Γερονοτοκόρι είσαι. Όχι, στο, στο, όχι στην ιδιότητα, στην οτροπία. Γιατί υπάρχουν και παντρεμένοι γεροτοκόρες και παντρεμένοι γεροτοκόροι. Είναι η νοτροπία αυτή. Αυτή η ξενέρωτη κατάσταση, αυτή η δυσκολία να είμαστε άνετοι με όλους. Και βγάζουμε καθέναν στο λογισμό μας. Λοιπόν, απονείδευτός είναι αυτός που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Ο βολικός, ο ευκίνητο, ο προσαρμοστικός, ο άνετος. Αν δεν υπάρχει αυτό, τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αδυναμία μας. Όχι να το, να το προβάλλουμε ότι άλλο άλλος φταίει που είναι έτσι και αλλιώς. Είναι αδυναμία μας. Είναι δυσκολία μας. Όχι να το δικαιολογούμε ότι έτσι και αλλιώς και παραλλιώς. Ναι, έτσι είναι, αλλά είναι και δική μας, και δική μας αδυναμία. Γιατί, <coughs> γιατί δεν έχουμε ενότητα στις σχέσεις μας. <coughs> Μια οικογένεια, πέντε άνθρωποι που προσυνηθούμε. Γιατί, γιατί υπάρχει η υπόνοια, ο λογισμός η δυσκολία του νου η πολυπλοκότητα, η πονηρία και δεν μπορούμε εύκολα να συνοηθούμε ευθύτης, τι σημαίνει ευθύτης θα δούμε τι σημαίνει και ευθύτητα τι να αρχίσει τον άλλον τον κοπανά μου κατέβει στο κεφάλι να είμαι αγενής, τι είναι ευθύτης ευθύτης σημαίνει απερίεργες καταρχήν όταν αρχίσει ο νους να έχει περίεργη, τι έγινε το φτιάχνει από εδώ, να το περιεργάζεται από εκεί, να μαθήνει, να μάθει το ένα, να μάθει το άλλο, είναι μια κατάσταση, ξέρετε. Ευθύτη σημαίνει απερίεργη σκέψης, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Λέει κάποιος, ποιο είναι το πνευματικό, πώς να φέρουμε σαν άνθρωπος πώς φέρνει ο χριστιανός, το πιο αυτονόητο, απλά και φυσικά χάθηκε η φυσικότητά μας ο, ο άνθρωπος του Θεού είναι ο, ο, ο ανεπιτήδευτος που φέρεται απλά και φυσικά όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη έτσι ονομάζεται και ευθύτης γι' αυτό και ο σοφός δηλαδή ο Σολωμό στο άσμα λέγει στην καθαρά καρδία ευθύτης ηγάπησέσαι καθώς επίσης και ο πατέρας του λέγει στους ψαλμού Χριστός και ευθύς ο Κύριος Λέγει ακόμη ότι σώζονται οι συνώνυμοί του, του σώζοντος, τους ευθεί στη καρδία. Λέγει επίσης, ευθεί τα ψυχονίδε και επισκέψα το, το πρόσωπον αυτού. Πονηρία σημαίνει, τι σημαίνει πονηρία, μεταβολή της ευθύτητο. Δεν μιλούμε άμεσα, δεν μιλούμε με απλότητα, λειτουργούμε με σκοπιμότητα με σχεδιασμούς με συγκένουν στόχο φτιάχνουμε το πλωστάσιό μας οργανώνουμε τα πράγματα που ονειρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος σκέψεις πλάνης σκέψεις που έχει μέσα της πλάνη ψεύδι που λέγονται κατοικονομία λέμε το κατοικονομία ψεύδος το κατασυνθήκη γιατί καταλήξαμε να υπάρχει ο συνθήκη ψεύδος γιατί δεν έχουμε ευθύδες στη ζωή μας και κατά κατ συνέπεια υπάρχει και Καταπόσω Κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα μεταβάλλονται όταν ε, βοηθήσει ο Θεός και με τη χάρη Του και κατά πόσο είναι στο χέρι μας. Να κάνουμε όσο μπορούμε και ότι δώσει ο Θεός. Δεν θα αγωνιούμε για κάτι τέτοιο. Δεν θα αγωνόμαστε για κάτι τέτοιο. Ούτε επίση πιάνουμε του κάθε λογισμών τον κορπανάμε κάτω και να περιεργαζόμαστε στο λογισμό μα. Χρειάζεται να αποκτήσουμε τέτοιου είδου καρδιά, όχι ξέχωρα από την καρδιά μα το κάθε ένα να το μελετούμε. Και η καρδιά αποκτά τέτοιο ήθο όταν αρχίζουμε να αποκτούμε επαφή με τον Θεό. Να είμαστε προσευχόμενοι να καταλαβαίνουμε τα λάθη μα και λέμε να είμαστε στο Θεό. πιο απλό πράγμα. Να έχουμε συντριβή καθημερινή, να λέμε, συζητούμε του Έλληνε του Θεού, να προσευχόμαστε και αυτή η συνεχή στριβή με τον Θεό διαμορφώνει ένα καρδιακό ήθο. που περίχει όλα αυτά τα πράγματα και μετά πιο εύκολα τα συλλαμβάνουμε και τα φωνεύουμε χωρίς όμως αυτή τη διάθεση και αυτό το ήθος της καρδίας που δημιουργείται με την προσωπική μας επαφή με τον Θεό τότε απλώς γίνεται μία ταλαιπωρία χτυπούμε τους λογισμούς με άλλου λογισμούς και γινόμαστε παραλογιστές έτσι δεν θα το δούμε αυτό με ένα σχολαστικό τρόπο Ασκευτικά αυτό δεν έπρεπε εκείνο γιατί μου είπαν αυτό και φτιάχνουν για πράγματα όχι αυτό θα βγει αυθόρμητα θα βγει εκ του φυσικού του με μια πλότητα από μια καρδιά που έχει επαφή με τον Θεό Πνεύμα ευθές, εγκένωση μου σημαίνει να του χαρίσει ο Θεός αυτή την ευθύντητα, αυτή την απλότητα. σκέψη Ψεύδοι που λέγονται κατοικονομία, όρκοι που εν μέρει αληθεύουν. Τους με τέτοιο τρόπο να είμαστε βολεμένοι. Λόγοι που έχουν περιπλακή, καρδία όμοια με το βυθό της θαλάσσης. Άβυσος δολιότητος. Ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε. Ήησής που κατήντει φυσική. Αντίπαλος της ταπεινώσεως. Υποκριτική μετάνοια. Απομάκρυση του πένθους. Εχθρός της εξομολογήσεως. Τακτική εκείνων που ακολουθούν την γνώμη τους. Πονηρία ε; Τακτική αυτών που ακολουθούν τη γνώμη του και δεν μπορούν να ακούσουν άλλου. Έχουν βεβαιότητα για το λογισμό του. Οργάνωσαν το λογισμό του ή καλύτερα, οργανώσαμε το λογισμό μα και εμεί είμαστε σε αυτού. Οργανωθήκαμε στο λογισμό μα, πιστέψαμε σε αυτόν. Οργανώσαμε τα πράγματα σύμφωνα με το λογισμό μα. Πρόξενο ηθικών πτώσεων, εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων αντιμετώπισης δεν τη λέει εδώ, πω, πω, τι ωραία που το λέει. Τι άλλο είναι η πονηρία επίση, Πού τα βρήκε όλα αυτά, αντιμετώπισης των ύβρεων με φαινομενικό χαμόγελο, Σκυθροπότη ανόητη και αφύσικη, Και να προκαλέσουμε, Ευλάβεια επίπλαστη, Ζωή όμοια με των δαιμόνων, ο πονηρός είναι συνόμιλος και συνώνυμος του διαβόλου. Γι, αυτός ο, γι' αυτό και ο Κύριος μας δίδαξε να, να τον αποκαλούμε τον διάβολο λέγοντας ρίση από του πονηρού. Η πονηρία είναι μια επιστήμη ή καλύτερη ασχημοσύνη των δαιμόνων η καλύτερα σχημοσύνη ενώ είναι εστερημένη από αλήθεια προσπαθεί να το κρύπτει και να εξαπατά πολλούς. Τι είναι η υποκρισία, δέστε τι είναι η υποκρισία. Η υποκρισία είναι μία κατάσταση όπου το σώμα, οι εξωτερικές δηλαδή εκδηλώσεις, βρίσκονται σε αντίθεση με την ψυχή. Οι εκδηλώσεις μας, η συμπεριφορά μας δεν ταυτίζεται με την εσωψυχή μας διάθεση. Άλλο αισθανόμαστε και άλλο αφήνουμε να, αισθαν, να φανεί. Είναι δε κατάσταση αυτή περιπλεγμένη με πάντως είδους σκέψεις και επινοήσεις. Δηλαδή είμαστε πλεγμένοι με διάφορες σκέψεις και επινοήσεις και έτσι άλλο εσωτερικά έχουμε και άλλο αφήνουμε να φάνει. Αυτό είναι η υποκρισία. Εμείς έχουμε ταυτίες υποκρισία μόνο με κάποιους χριστιανούς που δείχνουν χριστιανοί και δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Υποκρισία είναι αυτό το πράγμα ακριβώ. Άρα να αισθανόμαστε κι άλλο να δείχνουμε. Δύσκολα θα εισέλθουν, λέει, οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών. μίος δύσκολα, λέει, θα αποκτήσουν την απλότητα. Ποιοι, δέστε τι έκφραση χρησιμοποιεί, Η συνετοί ανόητοι. Γιατί του λέει συνετού ανόητους Δηλαδή, αυτοί που εννοεί είναι ανόητοι παρουσιάζονται με την πονηρία του ως συνετή. Μία πτώσης πολλές φορές σε τους κακούς και πονηρούς και τους εχάρισε χωρίς να το θέλουν την ακακή και τη σωτηρία. Να που και πτώση που κάνει καλό. Γιατί τι μας συντρίβει. Λιώχνουμε τη φαντασία από πάνω μας. Διώχνουμε το προσώπιο από, από, από πάνω μας και την ψευτιά. Πάτε Αρκεί να μην Πώς σανυστικότεται είναι δυποψία; Αλλά τον αντιδωτή στο το να να Αρκεί να μην τον Αρκεί να μην και λες πελάτη θα τα οικονομήσουμε. του παίζει αγάπες και τέτοια και εντάξει λες θα τα μας θα δώσει τώρα τι θα οικονομίζουμε από αυτό <laughs> ή τουλάχιστον, ε, ας βάλουμε και λίγο αγάπη να βιάσουμε την καρδιά μας αυτό που εκδηλώνουμε έχει κάποια αλήθεια μέσα του μπορεί να γίνει αυτό <laughs> Α ξεκινήσουμε εντάξει το συμφέρομες θα δούμε σίγουρα αλλά αυτό που εκδηλώνουμε να είμαι μόνο εξωστική συμπεριφορά Α δώσουμε και λίγο πνεύμα σε αυτό το πράγμα <laughs> Επίσης τώρα, με κάνει στην αρχή, όλα αυτά που ξεχνίσετε να ο Άγιος για την και τις υπόλοιες που που είμαστε, ειδικά σήμερα, που ζούμε με όλα αυτά που βρίσκονται. Εσύ, Αυτό με κάνει πάρα πολύ που λέει να μην χρόνο στη ζωή, στο Και λοιπόν, τίποτα. Κοιτάξτε, έχουμε δύο τρόπου. Ή θα αναλάβουμε τη ζωή εμεί, ή θα την παραδώσουμε στον Θεό. Ή θα, ή θα αναλάβουμε τη ζωή μα εμεί, ή θα την παραδώσουμε στον Θεό. Αυτό είναι, φαίνεται να είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι μια πορεία ζωή. Και αυτό μπορεί να γίνει και το άλλο και να μπερδευόμαστε. Εκ το αποτέλεσμα, θα δούμε τι μα αναπαύει. Τι μα αναπάβει. Αυτό και είναι ένα μοναχισμό στον κόσμο. Κατά πνεύμα, δηλαδή. Ούτε, ούτε, ούτε. <μος fighters> δεν ξέρω τι σημαίνει μοναχισμό κατά κόσμο. Ξέρω χριστιανό ή μη χριστιανό. Ναι, μοναχισμό μοναστήρι. Τη εχάω δεν κόλλησα πορεία. Τα... Τα γύρω. Γιατί ξέρεις πόσο τρώγονται και αυτοί, οόσμο, ναι. <συλίξε> Εντάξεις, με, τρόπο, και... με τον ίδιο τρόπο. <συλίξε> και με υπόνοιε και με λογισμού. Με Δεν ήταν από ό,τι που το σε δεν σημαίνει μπερδευτούμε. και τώρα, σε γυναίκα σου, να την τακτοποιήσεις και εσύ να λε για μας Κοιτάξτε Θανάση δεν μπορούμε να αποκριθούμε τον άνθρωπο τον αφημένο στον Θεό άφημα σημαίνει πραγματική εμπιστοσύνη ναι προηγείται πίστη και αυτό είναι η πορεία μας είναι η διαδρομή μας είναι η διαδρομή μας και η πορεία μας που πίστη όχι θεωρητικά αφήνουμε στο Θεό να ξεκινήσουμε κάποιο θα προσθέσω λίγο αλλά πρέπει και να τα ρίξουμε, τα, τα, τα πινόμαστε. Ε, στο σημείο που μιλήσατε για το συνέστημα ότι άλλο σαν να είμαστε και άλλο δείχνουμε, ο ίδιο ο Παύλος δε και τον λαγό του σώμα όταν θα βγει η οργή, είναι... πρέπει οπωσδήποτε να την παγίσω και να μην έχει ιστορφωνία. Γιατί δηλαδή, αλλιώ θα δημιουργήσω αυτό το σώμα, το πνευματικό σώμα. Ναι. Ναι. βεβαίως το, αυτό που είμαι προηγούμενης είναι κάτι άλλο από αυτό ε, ενώ ε, λέμε ε, αυτό που είπε ο Ιωάννης ο Κλίμακος και σωστά κάναμε και κάναμε στις διευκλίες δεν μπορεί να γίνει ένα μπέρδεμα η υποκρισία λέει άλλο να υπάρχει στην ψυχή μου και άλλο να κοιδηλώσω στο σώμα μου τι σημαίνει άλλο στην ψυχή μου σημαίνει ο Παύλος διλα, δουλαγούσε το σώμα του και την οργή του γιατί η πραγματική του ψυχή διάθεση είναι η αγάπη και άρα θα τα συνεπεί να βγάλει αγάπη και εξωτερικά. Και δεν είναι υποκρίσια αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάει για μια ψυχή διάθεση που θέλει να βγάλει κακότητα και υποκρισμένη καλοσύνη. Το πραγματικό θέλω του Αποστόλου είναι η αγάπη. Και αυτό που του βγαίνει δεν είναι αυτό το πραγματικό του θέλω και το πολεμάει. Και θέλει να μην είναι υποκριτής ούτως αυτό που έχει μέσα το βγάλει και έξω του. Εδώ μιλάει ο Γιάννη Κύμακο για μια αρνητικότητα που αρχίζει μέσα μα και είναι το πραγματική μα. Θέλει είναι η αρνητικότητα και εμεί υποχρεώμαστε τον καλό. Αγωνίζει, λέει ο Γιάννη Κύμακο, να θεωρεί πεπλανημένη τη λογική σου και την κρίση σου. <χε> και έτσι θα έβρισκω τηρία και χριστό Ιησού το κύριο ημώνα μου. Δε τι άλλη κουβέντα φοβερή αγωνίζουν να θεωρεί πεπλανημένη τη λογική σου και την κρίση σου ότι η λογική μας και η κρίση μας έχει πλάνη δεν είναι ορθή Πόσε φορέ συγκρουόμεθα γιατί πιστεύουμε ότι είναι ορθή η κρίση μας σε σχέση με τους άλλους και ότι τι κρίση να δεχθούμε ακριβώς μόνο την κρίση του Θεού ό,τι δώσει ο Θεός και αυτό ακόμη που θα δώσει να το θέτουμε με ερωτηματικό, για να έχουμε ταπείνωση. Να το θέτουμε και σαν αμφισβήτηση, για να είμαστε συγκρατημένοι. Για να μην έχουμε οργή, για να μην έχουμε πονηρία, για να έχουμε απλότητα. Δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη. Όμως η παρέμνηση της εκκλησία του πιστούς είναι προ την αγάπη και όχι την αλήθεια. Γιατί, δηλαδή εμείς που γνωστάρουμε την αλήθεια, φάμε χαστοκιά. Τι σημαίνει η αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Θεό. Η αλήθεια δεν είναι ιδέα. Δεν είναι άποψη. Το ερώτημα δεν είναι τι είναι αλήθεια. Δεν είναι ορθό ερώτημα τι είναι αλήθεια. Το ορθό ερώτημα είναι ποιο είναι η αλήθεια. Δεν είναι τι είναι αλήθεια. Τι εστί η αλήθεια. Ποιο είναι η αλήθεια είναι το ερώτημα. Επομένως η αλήθεια δεν είναι μια γνώση περί αντικειμενικών πραγμάτων που συνέβη. Αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού και αγάπη είναι το πρόσωπο του Χριστού. Άρα, αγάπη και αλήθεια συναντώνται στο πρόσωπο του Χριστού. Μια αλήθεια που είναι ξεκομμένη από αυτό το πρόσωπο είναι υποκειμενική γνώση δική μου, και αν φαίνεται αντικειμενική. Γιατί ακριβώ δεν με οδηγεί σε δυνατότητα κοινωνία και σχέσεω, αλλά με οδηγεί σε μια απομόνωση τη αυτοδικαίωση μου και σε μια θεοποίηση της δικής μου κρίσεως και δικαίωση. Συχνώ με πάτε, λίγο να κατεβάσουμε τα κλιδικά και στα δικά μας τα κιλά. Λοιπόν, εμείς σε σχέσεις μας με τους ανθρώπου, τους συνανθρώπου μας, ε, αναγκαστικά περνάμε μέσα από διαδικασίες λογισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέσα σε αυτέ τι διαδικασίε πού είναι η αλήθεια? Πούθεννα. Η αλήθεια είναι ότι είναι να υπάρχουν λογισμοί. Όταν υπάρχει λογισμοί δεν υπάρχει αλήθεια όταν πάψουν να υπάρχουν λογισμοί, υπάρχει αλήθεια. <σίλει> που σημαίνει αλήθεια τι, Στο πρόσωπο του Χριστού, είπαμε συναντάτε και η αλήθεια και η αγάπη. Άλλοι, προ το πρόσωπο του αδελφού μου, α, καλούμε και αγωνίζουμε να συναντήσω τον Χριστό, τον υπάρχει και η αλήθεια και η αγάπη. Που σημαίνει αυτό τι, Όλη μου κίνηση προ τον αδελφό μου, είναι να του λύσω θετικά. Ακόμη και αυτή η αντικειμενική γνώση που έχει μια αρνητικότητα, να τη μεταποιήσω σε μια θετική διάθεση. Τότε έχω αλήθεια. Τότε γινόμαι αληθινός και η σχέση μου μπορεί να γίνει αληθινή. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα η αλήθεια και η αγάπη. Κατά πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε την ευθύνητα και την απλότητα προκειμένου να μην καταλύσουμε. Mm. σαν πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να σηκητούμε πώς να λύσουμε και πώς θα πανεί στους άλλους κάτι. Καμιά φορά είναι και καλό να σκανδαλίζουμε. Αν σκανδαλίζω τον άλλο, σημαίνει ότι πρώτα σκανδάλισα τον εαυτό μου. Άρα η να μην σκανδαλίζει τον εαυτό μου. Και τότε δεν θα σκανδαλίζονται τον άλλο. Το ότι σκανδαλίζω τον άλλο <Συλίου> σημαίνει η πρώτα σκανδαλίζει τον εαυτό μου. Αν αγωνίζουμε να μην σκανδαλίζει τον εαυτό μου, τότε εκ των πραγμάτων δεν θα σκανδαλίζει και τον άλλο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο να λειτουργούμε με τρόπους μπερδεμένου. Αλλά, από την άλλη, αν έχουμε συνέστηση του προσωπικού μας σκανδαλισμού, της προσωπικής μας πτώσεως και έχουμε μετάνια, αυτή η μετάνοια θα μας φέρει εκ των πραγμάτων και διάκριση και δεν θα σκανδαλιστούμε τον αδελφό μας. Θα ξέρουμε πώς να φερθούμε και πώς να κινηθούμε. Αυτός που λειτουργεί για και σκανδαλίσεις των άλλων, όχι μόνο τον εαυτό του σκανδάλισε, αλλά είναι και μακριά από τη μετάνοια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μετάνοια και συνέστηση, τότε χωρίς πολύ κόπο, η αυθύντητά του εκφράζεται και ερμηνεύεται ως διακριτικότητα να μην σκανδαλίσει τον άλλον άνθρωπο. Επειδή είμαι θα αμετανούνται και σκληρόκαρδοι, Αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώ να κάνω να με σκανδαλίσω. Ο άνθρωπος που είναι συναισθαλμένο, εν ημετανίδα δηλαδή και εν συντριβή, αυθόρμητα και φυσικά του βγαίνει ο σωστό τρόπο να κινηθεί για να με σκανδαλίσει. Άρα, πρώτα σκανδαλίσουμε τον εαυτό μα, δεύτερο δεν έχουμε μετάνοια, γι' αυτό μετά ξασκούμε κοπιώδη εργασία νοητική και συναισθηματική, πώ να φερθούμε για να με σκανδαλίσουμε. Αν ήμουν θα σε μετάνοια και συντριβή, καρδιά μα και εκ του φυσικού μα βγαίνει ένα σωστό τρόπο. Μια σωστή κίνηση, μια διακριτική κίνηση. Η αδιακρισία μας, να βγαίνει η αμαρτία μας και η κίνησή μας πολύ απρόσεκτα δεν οφείλεται στο ότι είμαστε απονήρευτοι. Είμαστε σκληρο... σκληρόκαρδοι, είμαστε αμετανόητοι και γινόμαστε θρασίτατοι. Η θρασίτης, η σκληροκαρδία, η αμετανοησία βγάζει έναν τρόπο σκαδαλιστικό για τους άλλους. Και η θεραπεία δεν είναι η πονηρία και η πολυπλοκότη τη συμπεριφορά μα, αλλά είναι η συστολή, είναι η μετάνεια, είναι η διόρθωση. Κι αν έχει ζει εν μετανία, τότε μαλακώνει η καρδιά του και βγαίνει διακριτικά αυτό που πρέπει να βγει, χωρί να προκαλεί και να σκανδαλίζει. Πατέρα, <συσκλή> οι συμβάσει που κάνουμε στην καθημερινότητα. <συσκλή> από <συσκλή> πού είμαστε. Οι συμβάσει που κάνουμε στην καθημερινότητα μα είναι υποκρισία. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Όταν λέμε συμβάσει τι εννοούμε καταρχήν. Γιατί ε, να πάμε κάποιο είναι δουλειά σου. <laughs> Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα η ζωή μα είναι τέτοια, που δεν θεωρώ ότι είναι αυτό, είναι ανάγκη και είναι καλό που υπάρχει αυτή ανάγκη για να βάζω όρια στον εαυτό μου, να βάζω πρόγραμμα στον εαυτό μου να επιβάλλουμε στις διαθέσεις μου και να οριοθετούμε γενικά άρα αυτό ούτε σύμβαση είναι ούτε υποκρισία είναι είναι μια καλή πειθαρχία που θα με βοηθήσει να ελέγχω και άλλες εμπαθεί καταστάσεις μέσα μου αν όμως θεωρείται ως σύμβαση η προσπάθειά μου να φερθώ στην εκκλησία με ένα τρόπο για να με θεωρήσουν άγιο να με θεωρήσουν καλό, να με απο... θεωρήσουν αποδεχτό, αυτό είναι και υποκρισία και μη θεμητών. Όπω για παράδειγμα, σύμβαση είναι ένα πολιτικό που θέλει να πάρει ψήφο και να γυρνάει τι εκκλησίες και τα πανηγύρια. Το λέω σαν παράδειγμα, καταλάβουμε, έτσι δεν είναι. Αργεί σταυρού, λιτανίε, επιταφείου, να γυρίσει τα πάντα ή με τις εκκλησίες, και να σα ανοίγει, βγάζει στην εκκλησία πολιτικού. Οπότε αυτό, τι κάνει σύμβαση, το επιβάλλει. Ο στόχο του, του επιβάλλει να δείξει να συγκεκριβάμε να επιτύχει. Αυτό το προβάλλουμε και στη ζωή μας. Υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι θέμητο. Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του εαυτού μου. Με την πειθαρχία. Για παράδειγμα, εάν δεν εργάζεσαι, όχι μόνο δεν θα βγάζεις χρήματα. Αλλά δεν θα οριμάσει. Άγραμος ο οποίος δεν εργάζεται και δεν έχει πρόγραμμα, δεν οριμάσει, Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να οριμάσει δεν μένει στη δικασία. Μπορεί να μην αισθάνεται καλά, μπορεί να κοράζει, αλλά δεν θα οριμάσει ποτέ. Δεν θα καλλιεργηθεί. Αν υποκρισία και ο νοσιαλισμός εκκλησίευτε ή κράτος. Δεν θα έλεγα υποκρισία. Ο ένας ζει από τον άλλον. Έχ, υπάρχουν δηλαδή συμφέροντα. Δηλαδή τι εννοώ αυτό. Η εκκλησία δεν ζει από αυτό, αν μιλούμε για το σώμα του Χριστού. Αλλά η διοίκηση και ο ανθρώπιος μπορεί να έχει ωφέλη από αυτό τον εναγκαλισμό αλλά και το κράτος επίσης κάτι ανάλογο να κερδίζει από αυτό πολλά περισσότερα σε πολλούς τομείς έτσι λοιπόν αυτό είναι μία συμφεροντολογική προσέγγιση δύο φορέων που όμως όταν μιλούμε για την Εκκλησία δεν εννοούμε το σώμα του Χριστού εννοούμε το διοικητικό μέρο. το Στάθηκα σε εκείνο που είπατε για τον Άγιο Σιλουανό, ότι του ήρθε η χάρη του Θεού και ένιωσε πάρα πολύ χαρά. Και έφεσε τη χάρη, επειδή έφεσε τη χάρη του Θεού λόγω τη πολιτική. Δεν ζούσε με μέτρο. Ναι, δεν τη ζούσε με μέτρο. Και αυτό το μέτρο στη χαρά. Θέλω λίγο παραπάνω να ακούσω κάτι. Κοιτάξτε αν εσείς είστε χαρούμενοι για κάτι Ακόμη για κάτι, κάτι πνευματικό Και ζήσετε μια χαρά Και αρχίσετε το λέει σε όλους τους ανθρώπους Το χάσετε Και μην πεις όλους απλά Καλό είναι και... να τα ζούμε Σιωπηλά και μυστικά μέσα μας Έτσι πολύ διακριτικά να τα σεβόμαστε Και μόνο όταν νιώθουμε ότι Αυτό που θα υποθεί Δεν θα φέρει καινοδοξία Ούτε προσβολή ούτε εγωισμό και μπορεί να φέρει ωφέλη πρέπει να το κοινούσουμε με ένα άλλο μέλος του σώματος του Χριστού που δεν θα μας κάνει ζημία αυτό αλλά έλεγε η αγράμματη γιαγιά μου μην το λες γιατί ακούει και ο διάβολος αγράμματη είναι μπορεί να έχει και αλήθεια Λύπης όνετρος, ευχών, χαρά, λύπης, λύπης όνετρος, συμφωνών, ευχαριστία, ευχόνοστασία, ευχόνων ευχαρισία, αποταγής ένθρωσης, ελπίνων καταφυγίας, κούλος τροφή, βελικούλων παρέμβησης, αγάπης έμψησης και μακροφυγιασύησης για Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ θέλουμε να να φτιάξετε μια ωραία επίσημη πίστη, να βρούμε μια εποχή που από αμέσως βάλετε με τη μαντευτική και την αποστοία. πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την πίστη μας; είχα σκοπό να δούμε εδώ από τον Άγιο Ισάκτος ήρπωλε πολλά τέτοια πράγματα, ίσως την επόμενη τρίτη αν σημιθούμε. αλλά η πίστη δεν δια να αμυνθούμε με επιχειρήματα, η πίστη διαφυλάσσεται με την καθόρτη της καρδιάς. Έχουμε μια λαθημένη εντύπωση, ότι θα χτιστεί η πίστη με να, το να πιστούμε διανοητικά γιατί ορθότητα κάποιων ε, πεπιθήσεων πνευματικών. Ε, αλλά αυτό δεν είναι η πίστη. Η πίστη είναι δώρο Θεού που φανερώνεται στους καθαρούς στην καρδία. Άρα δεν έχουμε τόσο ανάγκη λογικών επιχειρημάτων όσο ε, ανάγκη να καθαρθεί η καρδιά μας από τα πάθη να εγκεντριστούμε δια της προσευχής και το μυστήριο μας στον Χριστό και αυτό που θα αποκαλυφθεί στην καρδιά μας θα είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό που θα είναι η πίστη επομένως η πίστη είναι καρπός της χάριτος και όχι κατόρθωμα του νου αν είναι καρπό της χάριτος και όχι κατόρθωμα του νου, δεν χρειάζεται να φοβόμεθα, ούτε να αντιπαλεύουμε, ούτε να αμυνόμεθα σε, καμία, σε οποιαδήποτε ε, τάση του κόσμου για άρεσης πίσω ή Είναι ένας λαθεμένος τρόπος, το οποίο δεν θα βοηθήσει τίποτα, αλλού και θα καθυπορφωρήσει στην καρδιά μας. Η πίστη είναι η φανάριση του Χριστού, είναι η θεωρία του Θεού. Και αυτή η φανέρωση γίνεται μόνο όταν καθαριστεί η καρδιά μας. Όταν πολεμήσουμε τα πάθη μας, όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια και αρχίζει την καρδιά μας να φανερώνεται η ταπείνωση και η αγάπη του, τότε υπάρχει ο χώρος να φανερωθεί ο Θεός και υπάρχει η δυνατότητα να αποκαλυφθεί η πίστη αληθινή ζωντανή, η αμετακίνητη προς τον Θεό. Αυτό που εμποδίζει την πίστη να λειτήσει στην καρδιά μας δεν είναι τόσο τα επιχειρήματα οποιασδήποτε μορφής όσο η σκληρότερη της καρδιάς μας, όσο οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας. Οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας εξοβελίζουν τον Θεό από την καρδιά μας. Αν θέλετε και η ενοχή των αμαρτιών μας μας επιβάλλει να φωνεύσουμε τον Θεό που ελέγχει την καρδιά μας, κι έτσι, ίσως ασυνείδητα, θέλουμε να πολεμήσουμε τον Θεό, θέλουμε να αρνηθούμε τον Θεό γιατί βολεύει την αμαρτία μας και τις εμπαθείς καταστάσεις. Όσο ο άνθρωπος πολεμεί, θα πάθει και ζει ενμετάνει, δεν είχε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο αλλά είναι δεκτικός τότε, τον δωρεών του Θεού και κύριος της πίστεως. Πατέ, η διαδικασία ποια είναι, πρώτα πολεμάμε τα και μετά αφημινόμαστε στον Θεό, ή γίνονται παράλληλα. Ζητούμε τον Θεό με την προσευχή. Όταν ζητάς κάτι δεν κάνεις κάτι να και και αυτόν. Μαζί γίνονται. Ευχαριστώ. Το λέμε με και είναι η αμαρτία μας... είναι η φιλαυτία μας. Η αμαρτία μας είναι ο χωρισμός. Η αμαρτία μας είναι το κομμάτιασμα. Η αμαρτία μας είναι η απομάκρυση. Η αμαρτία μας είναι η έχθρα. Η αμαρτία μας είναι το συμφέρον μας. Το, η βάση και το περιεχόμενο της αμαρτίας είναι αυτό. Και έρχεται ο Χριστός να φανερώσει κάτι άλλο που πολεμεί την αμαρτία και διαλύει το κράτος της αμαρτίας. Με το να δεχθεί εκούσια να γίνει θύμα. Η αμαρτία μας σήμερα να φτιάχνουμε θύματα και να είμαστε οι θύτες ο Χριστός έρχεται να ανατρέψει αυτό το κράτος αμαρτίας με το να μην φοβάται να γίνει θύμα και να μας δείξει ότι και το θύμα μπορεί να δικαιωθεί μάλλον αυτό μπορεί να δικαιωθεί εφόσον είναι θύμα με επίγνωση εφόσον είναι θύμα θεληματικό για να δώσει ζωή στον άλλο αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναλαμβάνει το κράτος τη φθορά και το καταργεί και να μας μια καινή ζωή, μια καινούρια ζωή Έναν άλλον τρόπο υπάρξεω. Ο Χριστός η μεγαλύτερη προσβολή που κάνουμε στο Χριστό είναι να τον ονομάζουμε ηθικό διδάσκαλο. Δεν είναι ηθικό διδάσκαλος Είναι η φανέρο ενό άλλου τρόπου υπάρξεω. Αυτή τη ανατροπή, αυτού του κράτους της Αμαρτία, που φτιάχνει θύματα και γινόμαστε θύτες, Ο Χριστό επιλέγει να είναι θύμα εκούσιο για να ζήσει ο θήτη του. αυτό είναι ένας άλλος τρόπος υπάρξεως, που δεν γίνεται χωρίς πίστη. Που δεν γίνεται χωρίς χάρη. Που δεν, και, και αυτή η πίστη και η χάρη δεν γίνεται χωρίς προσευχή και αγώνα πνευματικό. Την επόμενη τρίτη. Καθημερινά έχουμε θεία λειτουργία. Ξεκινήσαμε 40 σαρανταλίτουργο από τη Δευτέρα μέχρι 13 Ιουνίου. Καθημερινά με θεία λειτουργία. Όποιοι okay, θέλετε μπορεί να έρχεστε να δίνετε τα ονόματά σα, θα μνημονεύουμε. Επίση, χρειάζεται αίμα. Ένα κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, το έχω στο ναό. Δύο φιάλες αίματος Όσοι μπορούν και του περισσεύει. Τώρα φάγανε καλά το Πάσχα, είναι καλό αίμα. <Κι αίσθηση> Αύριο έχουμε Αγριπνία, Δετάρτη βράδυ. Χριστό Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θανάτου θανάτου πατήσα και τη Έλληνη Μηνυσοχαριστάμινο.